Αναγνωρίζω όμως ότι όταν μιλάμε για το δημογραφικό προτιμώ λοιπόν να προσανατολίσω την αισιοδοξία μου πρώτα απ' όλα στη ρητή διαβεβαίωση ότι θα εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος. Θα εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος. Θα εξαφανιστεί το ελληνικό έθνο. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Επιτέλου, ένα καλό νέο. Να εξαφανιστεί το έθνο. Ναι. Ε, καλά, ναι, Όχι, ναι. Δεν είναι αιτή το... διαβεβαίωση. Η εφημερίδα λέει. Όχι. Το, το έθνο, εμεί όλοι. Το ανάδελφο. Εγώ, εσύ, μπράβο. Αυτό. Το ανάδελφο εδώ, εξαφανίζεται. Επίτευγμα τη σημερινή κυβερνήσεω. Φαίνεται ότι ο πάμο προ τα εκεί. Αλλά βγήκε και το ανακοίνωσε χτε που είπε για το δημογραφικό κάποιε προτάσει, αποφάσει. Κοίταξε, να δει γιατί μόνο η καρέτα. Όχι, ναι, ναι, και την καρέτα κάποιο νοιάζεται. Για την για καρέτα. Το, για το έθνο. Δεν βλέπω κανένα. Μόνο ο Τσίπρα που δεν κοιμάται. Ναι, μπράβο. Ε, συγγνώμη, ο Τσίπρα που δεν ναι. κοιμάται. Είναι και κάποιο, Μήπως Μήπω να πα να κοιμηθεί, εγώ λέω, γιατί Σάμπατα ξενύχτια. Χαμένο το βλέπω το κορμί. Κοιμήσου <χατριώτη> δεν πειράζει. Κιμήσου, περσεφώνη. Αλέξη κοιμήσου. Κατά το στέλ, κοιμήσου, το okay, θεατρικό. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτό το ευχάριστο γεγονότο ότι τελειώνει το έθνος των Ελλήνων, σβήνει, Πότε είναι? πάβει δεν είπε, Αυτό δεν το έπρεπε Είχαμε και μια συντέλεια πριν λίγα χρόνια Ναι, εκεί ήταν δεν για όλο ξέρω. τον πλανήτη Τώρα είναι μόνο, το Τώρα είναι μόνο για το δικό μας Και τι θα έχουμε, μια τούφα εδώ μόνη της ξέρει Ναι, Με χάρτη, βράχος, τι θα βλέπει. Ένας βράχος Ποιο θα το διεκδικεί Θα δούμε. Αφού το θα, θα είναι μια βραχονισίδα σε σχήμα μην... ανάποδο μπορεί Ποιο θα το κάνει. Είς, θα δούμε. Για να μην ταραχτούν Με τα κάτω-κάτω και άλλα τρία πάνω-πάνω. Τελείωσε. <laughs> την να φύγει. Αν είσαι. Αν κατσαρίδα. Ναι, εντάξει. Τελείωσε ή έχει κι άλλο. Θα δούμε. Κι άλλο λέει άλλο. Λοιπόν, τελειώνει εδώ. Yeah, και ήταν... τα ενερά του, τα νησιά, σαν να έχουν <laughs> σκάσει τα έντερα <laughs> τη Κατσαήδη από το Ωραία, κατσαρίδη. ναι. Μοντέρνα <laughs> τέχνη. Λοιπόν, τέλος <laughs> εδώ. Είναι πως βλέπει κανεί την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι σαμπότα. <laughs> γιατί είναι, σαμπότα. Και η Ελλάδα, σαν κάτι τέτοιο, να πούνε τρία μπουδάκια κάτω, όχι. τρία μπουδάκια πάνω. Σαν ένα χέρι που μουτζώνει, αυτό είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ναι, όλο, ένα μπράτσο. Η που... Κατεβαίνει όλο Είναι η Το άλλο χέρι που πάρεξε από κάτω, πάει η <laughs> δεύτερη Μούτσα να σα Μπράβο, σκάσει, είναι ένα σύμπλεγμα. ένα σύμπλεγμα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Τέλει, τελειώσαμε Μουτζόν. με αυτά. Τελειώσαμε, δεν αυτή... ξέρω Και <laughs> είναι. <κύριε. laughs> καλά, η μούτζα, <laughs> τα νησιά τι είναι. Σκουλαρίκια, όπω λέει και το τραγούδι, ο <laughs> Μάνου <laughs> Ελευθερίου. Έχει στα αυτιά σου κρεμασμένε κυκλάδε. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν μοντάζ. Μην Το είπε παλιό ο Πρωθυπουργό μα. Αλλά για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ότι θα μείνει και θα ζει το έθνο των Ελλήνων, να ακούσουμε και αυτό. Αντί επιλόγου, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να επαναλάβω την αισιόδοξη φράση του Χαρίλαου Τρικούπη. Η Ελλάδα προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Να σα ζήσει. Να σα ζήσει, να μα ζήσει. Αυτό, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Το έχει πει και ο Χαρήλαου Τρικούπη. Βέβαια, έχει και κάτι άλλο ο Χαρήλαου Δυστυχώς από το, το χέψαμε, το χέψαμε. Εντάξει, ναι, από Και μετά γίνε γέφυρα Και τι να κάνουμε τώρα Οι γέφυρε δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε, λέω. Εντάξει, θα ακολουθήσουμε την πορεία του Χαρτιλάου Τρικούπι. Μετά έγινε η πιο ακριβή γέφυρα νομίζω τη Ευρώπη του Βαλκανίου. Του Βαλκανίων σίγουρα είναι. Πάντα Για να περάσει απέναντι. 11 ή 13 ευρώ Καλύτερα είχαμε τα σκαφάκια εκείνα τη παντοφλίτσα. Πήγαινε σούπα και μια ώρα να περάσει. Όχι, δεν είναι μία ώρα. 20 λεπτά που πού. 20 λεπτά. Εντάξει, αλλά πες βγει. Δεν πες μια καλάμακι στο χέρι. Ένα σουβλάκι τώρα στη γέφυρα δεν περνάει Δεν μπορείς να φας καλαμάκι Επίτηδες το, όχι. Άδικα, το είσαι τα καλαμακάδικα. Ναι υπάρχουν τα, τα οποία ε, υπάρχουν εντάξει, Αλλά δεν είναι το ίδιο Έτσι πως περνάμε Θέλω να πω η, η τεχνολογία και ο ξυγχρονισμός Μας μειώνει μνήμες Ήσχυ. Όλοι θυμόμαστε στον αισθημό Να τρώμε στο καζίνο Όπως λεγόταν καζινό καζίνο Να τρώμε σουβλάκια Μισό λεπτό, ναι. Αλλά είναι η νεότερη γενιά. Η νέα γενιά δεν την έχει αυτή η μνήμη, τέλειωσε. Ναι. Και τι Τελειά έχει από τον νησμό, η νέα δεν έχει καν. Ένα κάν. γρήγορο δρόμο. Περνά από όλα που βλέπει τον νησμό, δεν έχει. Αυτό είναι, δεν έχει το νου, δεν το δεις Το ξέρω, δεν καταλαβαίνει. Μα δεν φαίνεται. Ε, φαίνεται από τον καινούργιο δρόμο, φαίνεται, ελά, φαίνεται. Ναι, όχι μπορεί να δει και να βλέπει, θα βρεθεί μέσα. Αλλά θέλω να πω. Θα σουβλάκι. Το σουβλάκι δεν είναι κάτω. Είναι Εσύ μπορεί να γίνει. Θέλω να πω ότι ο οξυγχρονισμός... Α, διόδια από εκεί. Για να περάσει τον Ιστιμοξύηση πόσα διόδια έχει από μέσα. Αυτό θέλω Ρώνα να θα πω. Πρώτα Η νέα γενιά έχει μνήμες διοδίων μόνο ναι. από τα ταξίδια. Οι παλιότερες γενιές έχουνε μνήμες το μοτελεβέντης παραπάνω. Ωπα, το... καλησπέρα. <laughs> Τι έκανες το μοτελεβέντης. Σταματούσαμε όλοι και τρώγαμε. Να, πιο λεβέντη κύριε. Ε, αυτό είναι ότι τη... θέλω να πω: το ταξίδι συνδυαζόταν με πολύ φαγητό τότε. Στάσει, φαγητό, κατούριμα, όλα αυτά γενικώ. Και το μεταφράζει τώρα σε πολύ χολυστερίνη. Τώρα έχει πολύ διώδιο. Φτάνει πιο γρήγορα όπου θε, αλλά σου στοιχίζει πολύ παραπάνω χωρί να έχει φάει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Και δεν έχει μνήμε. Ήταν νηστικό. Μνήμε, δεν έχει τι περιπτώσει. Σποσευμένο. Λοιπόν, μια που φτάσαμε στο σήμερα. Έχει μνήμε στο κινητό πλέον. Αισθάνοντας για να δεις διάφορα στον δρόμο, να ακούσεις και αυτά ή είναι okay. συναισθητική Ο κύριος Σκρέκας ανακοίνωσε σήμερα το, ένα πρόγραμμα εκεί για το δημόσιο, θα λειτουργούν τα ερκοντήσεων χαμηλά κτλ. Και, και, και ξεκίνησε την τοποθέτησή του με κάτι που είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δει, πριν 15-20 μέρες. Όταν πει κάτι ο Μητσοτάκης αισθάνονται την ανάγκη όλοι αυτοί οι υπουργοί να πούν το ίδιο. Να πούνε ακριβώ το ίδιο. Θα μπορούσε όμω να πούνε υπάρχει και η κατηγορία Κικίλια. Που θα πει Τι ωραία που είπε αυτό ο Μητσοτάκη. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, όχι. Απλά θα γλύψει. Ο, ο Οικονόμο Κρέκας Παραπά. και άλλοι και ο Πέτσα παλιότερα λέγανε ακριβώ ότι είχε πει ο Κυριακό Αυτό έκανε ο Σκρέκας. Είναι αυτονόητο ότι η πιο φθηνή και η πιο καθαρή ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία εξοικονομούμε και δεν καταναλώνουμε. Μπράβο. Η φθηνότερη ενέργεια όμω είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Εντάξει, η οικονομία είναι και αυτό. Πώ κάνει οικονομία στο air conditioning, κάνει λογογράφου. Παίρνει το ίδιο copy-paste κείμενο, όλη η δημοσιογραφία έτσι λειτουργεί, όλα τα site. Σε πήραξε που το έκανε ο υπουργό. Όχι. Α, Αν άλλο είναι κάτι τόσο πετυχημένο αυτό που έχει πει ο πρωθυπουργό, το κλέβει. Τι είναι αυτό, ε, ε, τι. μα είπε ο πρωθυπουργό και ο υπουργό, Θα κάνετε οικονομία όταν δεν λειτουργείτε. Το air το φούρνο, το θερμοσύμφωνα. Το ήξερα, χαίρο πολύ. Τι είναι αυτό. Επίση, ,τι... τι είναι με μαλάκι σε οι Κινέζοι που τρώνε τα τέτοια, οι, οι Ιάπωνε που τρώνε τα σούσια τα ομά. Γιατί, για να μην το μαγειρεύουν. Ε, τι γλιτώνουνε. Ναι. Είναι η ενέργεια που δεν καταναλώνεται. Αυτό ακριβώ. Να πάρουμε γράμμα από του Ιάπωνε. Κάπω το ρύζι που το κάνει μια φορά για όλη τη βδομάδα. Ναι, δεν παθαίνει ποτέ το ρύζι. Όχι. Με ξίδι είναι αυτό το απάθηση σιγά. Θα κάνει, θα πα μέσα, μπορεί να βάλει το σαλάχι το ομό. Ναι, που ασπαρταράει λίγο να. Το πόδεπτο χταπόδι, <laughs> το χέλι. Σαλιγκάρτ, σαλιγκάρτ θα τρώμε, πε εντάξει. Ναι. Δεν Ωραία, εννοφρέχει. Λίγο βγαίνει μια βόλτα, το ρουφά. Λοιπόν, λοιπόν, τι έχεις γλιτώσει, Φως, θάναβες για να δεις να Κουζίνα, μάτια. Πλήσιμο στο πλυντήριο πιάτων, άρα ρεύμα και εκεί. Νερό. Νερό. Νερό. Πολλά πράγματα με, το, με την ομοφαγία Και περάσει η νομοφαγία. Πολλά πράγματα Ταρτάρ τη σειρά. Περάσει όμω. Τα μνήμα. Η Αμένη είναι η το το που τρώνε τα που είναι με τα μυρωδικά και λοιπόν, τα μπαχαρικά. Επειδή είναι μεσημέρι. <laughs> <laughs> Κόψιμο. Να βάλουμε <laughs> ένα <laughs> τέλο αυτά γιατί δεν έχει νόημα. <laughs> Α, όχι, θα μείνουμε, Α, στα, θα στα, μείνουμε στα, στα ομά. Θα μείνουμε στα τυριά. Στα τυριά, όχι. Το τυρί τι είναι, νομό. Το κάποια είναι εντάξει. Ο υπουργό άμυνα τη χώρα που ναι. είναι σήμερα, διαγνώστηκε με κορονοϊό ο κ. Παναγιώτοπουλο. Μίλησε και. χθε, έχει πάει κατά διάολο το υπουργείο. Μα, Ματιαστήκανε όλη αυτή η μέρα η, η Πήγαιναν η όλα τόσο καλά. έχουν φτύσει τόση. και ματτιάζεται ακόμα. Ακόμα <laughs> και ματιάζεται ακόμα από ό,τι φαίνεται. Ο κ. Παναγιώτοπουλο, λοιπόν, με, με, έκανε κάτι παράξενο στη Βουλή. Με, ενώ μιλάει για θέματα άμυνα, ασφάλεια, μυστικών του κράτου. Έχουμε και τον ο, Παλαβό τον Ερντογάν που κάθε μέρα κάνει διάφορα και σήμερα και σε μια άσκηση στη Σμύρνη αποβατική έχουν πάει Ά, να ωραία. παρακολουθήσουν οι Τούρκοι. Ε, τι περίεργο έκανε, έβγαλε ένα μαντήλι από τα αυτή. Ο ποιος, <laughs> Πανιγιωτόπουλος. Έκανε κάτι περίεργο, ασυνήθως Μίλησε για, για, για τη, τη διαρροή, yeah. <laughs> όχι ακόμα, yeah. για τη διαρροή, και καλά σαν για τον COVID, για τη διαρροή μυστικών στο πεντάγωνο και αναφέρθηκε στα τυριά. Θα γύρω θέμα στου αρχηγού να δουν τι θα κάνουν με αυτό το ελβετικό τυρί που είναι το σύστημα πληροφοριών που διαρρέουν από τα επιτελεία ή από τι μονάδε σε κάθε επίπεδο. Αν είναι δυνατό δηλαδή. Είναι ένα πρόβλημα. Το έδωσε ο κ. Στλανίδη πολύ σωστά. Ή μιλάνε όλοι, σε αυτή τη χώρα συμβαίνει αυτό, ή με δεν μιλάει κανένα, σε άλλε χώρε συμβαίνει τ' άλλο και έτσι οποιοδήποτε σύστημα αντικατασκοπία είναι άσκηση καινή. Δεν έχει νόημα. Εδώ μιλάνε όλοι. Γένει ο Υπουργό Άμυνα, σε μια κρίσιμη στιγμή που απέναντι είναι και οι άλλοι και κάνουν αυτά που κάνουν. Προφανώς υπάρχει θέμα για να τα αναγκαστεί να το πει στη Βουλή και λέει ότι είναι ελβετικό τυρί το σύστημα ναι. μυστικών προστασίας, περιφρούρησης κάποιων θεμάτων. Στο τρίπιο πεντάγωνο. με λίγα λόγια, τρίπιο. Όχι τρίπιο, απλά ελβετικό τυρί, ναι. ναι. Χαμός, ναι. ναι. Δημιούργησε όλο αυτό μια. Υποτίθεται όμω είναι και υπουργό στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ναι. Εντάξει. Αυτά έχω την αίσθηση ότι λύνονται και με άλλο τρόπο εσωτερικά. Να άλλο Όχι, Ά. ναι, να το κάνει. Συμπαγέ. Με άλλο τρόπο εσωτερικά. Δεν βγαίνει να το κάνει βούκινο ότι κάποιοι αξιωματικοί ή κάποιοι αρχηγοί δεν έχουν καταφέρει να περιφρουρήσουν τα μυστικά του, του κράτου στην άμυνα. Ψέξε, ξέρω εγώ. Στην άμυνα σε ένα ναι. πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί πρέπει να υπάρχουν και κάποια μυστικά, δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλα όλοι. Αλλά βγαίνει εδώ και λέει όλο αυτό. Δημιούργησε έτσι μια απορία. Μα κλώνησε λίγο όλο αυτό με το λιβετικό τυρί. Να μην ξέρει την αγορά σου τώρα. Ναι, ναι, ναι είναι ναι, ένα έξι. θέμα. Έχει προσέξει ο Κυριάκο τώρα. Θα να πάρει ένα spread cheese, κάτι. Ωραίο. Έχει και το spread cheese. Που είναι πιο συμπαγή α πούμε. Δεν ε, Ο Κυριάκο, έχει προσέξει κάτι τώρα τελευταίο στον Κυριάκο με τσοτάκι. Ή το άλλο με τα μπερμπιλόνια μέσα στο τυρί. Πρέπει να τελειώσουμε και με αυτό το. Το κότατζ. Ναι, ναι. Μπερμπιλόνια. Ο Κυριάκο Μιτζοτάκη, αν τον έχει προσέξει. Πού τον έχει προσέξει, σίγουρα να τον παρακολουθεί. Δεν μπορεί να μην τον προσέξει. Όχι. Είναι. είναι αυτό που λέει. Ξέρουμε, Κάνει σαρδάμ τώρα τελευταία. Έχει αρχίσει και κάνει κάποια σαρδάμ. Πάλι είναι ανησυχητικό. Μπράβο. Να ακούσουμε ένα σαρδάμ. Σα Προφανώ. Ένα σαρδάμ που έκανε χθε. Ένα ζήτημα το οποίο είναι μια βόμβα και που καλόμαστε να απενεργοποιήσουμε εγκαίρως και τέλος η στελέχωση των μουνάδων υγείας, μουνάδων, μουνάδων υγείας, κυρίως των νησιών, από γυναικολόγους. Μουνάδες καπέλο γίναμε, <χ> <χ> που λέμε. Ναι, χτες, ενώ δεν έκανε τέτοιο κυριάκρονους Ζωτάκης, είχε πολύ σωστό λόγο. Ήμως αντιγράφτουν κουτσούμπα. Γιατί κάνει τέτοιο πράσινο πράσινο. Όχι, γίνεται viral, που λέει διάφορα, λέει και ο. Ναι, έχει γίνει ο... viral ο Κυριάκου για άλλους λόγους Έχει ο Κυριάκου διάφορα για να γίνουν, να παίξουν τα site. Του όλα τα γίνεται yeah, viral για αυτά που λέει κανονικά. Δεν χρειάζεται <laughs> να παίξει. Ναι, να κάνει ρε παιδί μου, τίποτα άλλο. το τσιμπάει λίγο. Και με την ευκαιρία, επειδή έκανε αυτό το κομβικό σαβά, μιλούσε πράγμα. για γυναικολόγους Λυπούμε, η κυρία ή η άλλη μονάδα Να θυμηθούμε έτσι τον τελευταίο καιρό τι ακριβώς έχει πει. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα την πρόοδο, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που προσδίδει στην ευελιξία της εθνικής μας διπλωματίας και τις συμμαχίες της χώρας. Και βέβαια, Σφραγίδι. Την <μιου> αμυντική συμπαράταξη Ελλάδο και Γαλλία. Η Ελλάδα ήταν απούσα από τι εξελίξει στην Λιβύη ουσιαστικά εδώ και μια δεκαετία. Κάτι το οποίο προφανώ έδωσε δικαιώματα σε άλλε χώρε να μπορούν να παρέμβουν στη Λιβύη. <μιου> να θυμίσω ότι άλλε χώρε όπω η Πρωτογαλία δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν καθολική τηλεκπαίδευση σε όλα τα Ελληνόπουλα. <μιου> Συμπολίτε μου, <μιου> πηδήξαμε, πηδήξατε. <μιου> και βέβαια οι 66 υσέπραξαν. <μιου> Τα αναδρομικά τους Και το ίδιο Η τόσο σημαντική ψηφιακή κάρτα εργασίας Που κατά καταπολέ... την αδήλωτη εργασία Κλείνοντας και καθώς έφτανα Στο χώρο του εργοταξίου Μου ήρθε στο μυαλό Ένα τραγούδι Της του 80 Από έναν σημαντικό Εγγλέζο τραγουδιστή Και τραγωπιό τον, τον Chris Rea <μιου> Ο δρόμος προς την κόλαση. Και τέλος η στελέχουση των μονάδων Υγείας Νομίζω θέλει τριήμερο επιγόντος. Τι, πρέπει να φύγει. Και επειδή έρχεται τριήμερα. Θα <laughs> ξαργήσει. Ναι, ναι, πρέπει να ξεκουραστεί λίγο. Είναι κούρσια. Αγαπημένα τριήμερα είναι αυτά που βλέπετε τώρα. Ε, που να, η πανδημία. Κατάλαβε. Είχαμε ένα γονάτσι, πρόγραμμα. Τον ήταν άψογο μέχρι την πανδημία. Να δεν δεν έκανε μισό λάθο. Φάκελο με Σαρδάμ. Όχι, Κυριακό δεν φτιάξαμε, είχαμε. Σιμίτι, είχαμε Σιμίτη, Αν είχαμε Ανδρέου. Είχαμε. Λάθη του Τσίπρα, όχι Σαρδάμ. Λάθη. Άπειρα λάθη. Τρακόσια αυτά τα γραμματικά ήταν τεράστια. Λέσβο Μιτιλίνη. Δεν θα ψάγαμε να πιάσουν τι Όχι. Αλλά Σαρδάμ στο Κυριάκο δεν είχαμε, φτιάξαμε και τώρα το, το πρώτο μάζεμα είναι αυτό, θα εμπλουτιστεί προφανώ. Και με Σαρδάμ λοιπόν, να τη κούραση δε που οδηγεί. να τα δείτε όλοι εσείς Είτε η για όλο, όλου μα. Είτε δεν πιστεύει αυτά που λέει. Έτσι γίνεται Σαρδάμ συνήθω. Δηλαδή όταν είπε τι μονάδε όπω τι είπε, τι πίστευε. Δεν πίστευε ότι θα πει. Είναι κούραση. Είναι η κούραση, είναι η κούραση. Ναι, ναι. Ο Τσίπρα βρέθηκε χτε στην Ρόδο, κάτω, πήγε και στη Σίμη. Ε, και εκεί βρέθηκε ένα πολίτη, πάντα πηγαίνουν πολίτες, πολίτε, του όπου πάνε, έχουμε και προκλογική περίοδο και του είπε ότι είναι νεοδημοκράτη. Ως... Τζίπρα. Ο πολίτη αυτό τη Λέω κατηγόρησε τον Τζίπρα για νεοδημοκράτη και δεξαχνάει Ε, λέω, μήπω. Και ο νεοδημοκράτη αυτό πολίτη εγωιτεύτηκε από τον και Έκανε Ναι, έκανε πρόβλεψη. Πάνω σας βασιζόμαστε. <Κι> να το θυμάστε, να μας θυμάστε εδώ που είμαστε. Θέλω να μιλήσω στον Ισοδάκη. Θα Εδώ, αν θα συνεχίσει αυτό το βιονή, θα χάσει τις εκλογές Το λέω εγώ που είμαι Νέα Δημοκρατία. Είναι νέα δημοκρατία και θέλει να μιλήσει στο Μιτσοτάκι και πήγε στο Τσίπρα να το πει ότι θα σου το λέω εγώ ότι θα χάσει τις εκλογές αν συνεχίσει έτσι ο Κυριάκος. Να το ξέρει. Ε, να το κάποια ξέρει. στιγμή πρέπει να τα μάθει. Το και πήγε ένας νεοδημοκράτης. Πώς το πάει το μεροκάματο γιατί θέλει τις, Δεν, τις Δεν το ξέρω. Α. Γιατί στο Twitter είναι 60 λεπτά. Εδώ δεν ξέρω πόσο είναι. Ναι, γιατί τώρα είναι και τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι, εδώ βούκινο. Πρέπει να το παίξει και ωραία. Δεν είναι πολλά. Εντάξει, και αμέσω μετά το κόψη. Και αμέσω μετά που λέει είσαι πολύ γοητευτικό, τρελά. Δεν, δεν ακούγόταν καλά. καλά γιατί μιλάνε. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ναι, πολύ συμπαθητικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, Κάτι από κοντά είσαι πολύ συμπαθητικό και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Το βασικό είναι αυτό. Ότι ω νέο δημοκράτη έκρωσε τον κούδουνα του κινδύνου. Και λέει: Θα χάσει ο Μητσοτάκη και το είπε στον Τσίπρα. Ένα δημοκράτη πάει στον Και α μην ακούγατε καλά, γιατί είναι το αντίστοιχο, την κόμενο εσύ, εσύ του, του Τσίπρα. Δεν ακούγεται καλά. Θα βρούμε άλλο. Το Όχι τον κόμενο, εσύ ακούγεται, το βάζουμε όμω. Okay. Πάει μια άλλη τώρα κυρία στον Τσίπρα. Δεξιά, στον... δεξιά αυτή. Όχι. Συντρόφησα, η Ριζέα. Το βρήκε κόμενο. Και πάει να. δεν, δεν, δεν ξέρω, θα σου πω. Θα ακούσει. Και του λέει: Ήθελε να του πει για την ακρίβεια. Στον αρχηγό τη αντιπολίτευση, μπορεί αύριο πρωθυπουργό, υποψήφιο έτσι κι να του πει για την ακρίβεια και τι παράδειγμα δίνει αυτή η κυρία; πριζόνες, ένα ένα αυτοί φέρνα ε! Όχι, δεν το πύρε Πολύ κοτόπουλα. 8 Εσύ πόσα παίρνει. Πόσα παίρνετε, εσείς που γελάτε. 8 κοτόπουλα πήρε. <εχει> πήρε 7 τα μπριζόλες. 7 μπριζόλε, εντάξει, άντε. 1 1, ναρακά, πες ότι είναι, 4 οικογένεια κάνει 7 να φάνε και το βράδυ. Και ένα καρπούζι. Οκ, Οχ... okay, αυτά. Τι οκ. Okay. 8... <εχει> ένα καρπούζι, <είναι> εντάξει. Ένας <εχει> 8 είναι εντάξει. 7 8 κοτόπουλα. <εχει> ναι, το ένα να μην πετύχει, κάνει Το άλλο το κάνει κοκκινιστό. Το, το άλλο, άλλο το κάνει παστό. Κιμά. Ναι. ναι, δεν ξέρω ε, κάτι. Τι κυμά, το παίρνει κιμά, δεν το κάνει. Μπορεί να σε μεράκλει. Το, το ψείλεις, άλλο το chicken, πετάς. chicken wings. Ναι, το μπράβο, άλλο ναι, μα να τα κάνει. Κατάλαβε. <χει> πολλά μπορεί να κάνει. Υπάρχουν πολλέ χρήσει. Φιλετάκια, πανέ. Ναι. Η κυρία λοιπόν, και είπε και τα λέει όλα αυτά και λέει πολύ ακριβά. Οκ, εντάξει, με χτω κοτόπουλα. Τι θα ήταν, φτηνό θα ήταν. Ε, θέλω να πω, είπε τον πόνο τη. Το καλά έκανε και είπε το. Κάτι ρεαλιστικό δεν βρήκανε να βάλουν ένα εκεί πέρα. Τίποτε. Να πει: Πήρα ένα κορτόπουλο, Υπάρχει διοκυλά. ένα πρόβλημα στο στήσιμο όλων αυτών των πολιτών. Υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα. Όχι μόνο στον τσίπρα, γενικώ. Yeah. Οι πολίτε θα πάνε να βρουν τον ηγέτη του λένε διάφορα και κάνουν και αισθάνονται διάφορα. Αλλά ο ηγέτη τώρα ακολουθεί ο ηγέτη. Καταλαβαίνω ότι δεν θα ολοκληρωθεί η τετραετία διότι έχει από ό,τι φαίνεται αποφασίσει να αποδράσει πριν έρθει ο χειμώνας και υποστεί τι συνέπειες μιας καταστροφικής πολιτικής για την οποία ο ίδιος ευθύνεται. Εμείς θέλω να δηλώσω εδώ από την Ρόδο ότι είμαστε παρόντες, να αναλάβουμε για άλλη μια φορά Το δύσκολο έργο να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Αχ, τα πάντα ματαιότη. Λέει λοιπόν εδώ ένα ακροατή ο Χάρη, λέει: Μα κακίε λέτε, Ποια προστασία των μυστικών του κράτου όταν απογυμνώνουν τα νησιά από οπλισμό για χατήρι των Τούρκων, αυτό δεν είναι διαρροή μυστικών. Αυτό είναι καθήκον των στρατιωτικών προ το λαό. Μια άλλη προσέγγιση να, στο ότι νομίζω δεν απογυμνώνονται τα νησιά όμω για χατήρι των Τούρκων. Είναι λίγο τραβηγμένη η φράση αυτή. Ε, Να στο Δήμο Αθηνέων Μπακογιάνης... Εκείνη η μαϊμού, εγώ φοβάμαι. Εκείνη που ήταν στην παρέλα, μια Μαϊμού μεν, μια τίγρη, τι ήταν. Εκείνη Εκεί φοβάμαι, είναι <laughs> ρουφιάνα, γιατί δεν, δεν ήταν δεν, το πρόσωπο. Δεν ξέρουμε ποιος είναι από Οι τίγρε μιλάνε. Στην τάδε μονάδα. Στην τάδε μονάδα, Μαι. κάτι ήταν. Και μπορεί να είναι τυρί μέσα. Mm. Ελβετικό. Ελβετικό, Ελβετικό στο Δήμο Αθηνέων, ο Δήμαρχό έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για, για τι προσώψει των πολυκατοικιών. Τι όνομα θα έδινε εσύ αυτό το πρόγραμμα. Η μεγάλη πρόσωψη. Ναι, πες, άλλα να... δύο, τρία πες ε, Ο Μεγάλος Περίδρομος Ναι, άλλο Θα μπορούσε να πει ε, μ... Αλλάζω την πολυκατοικία Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι <laughs> <laughs> <laughs> άσμο, Ναι, <laughs> αρχίζει Αρχίζει απογειώνεται σιγά σιγά <laughs> Ναι ε, Ωραία, άλλο ένα γιατί <laughs> Βλέπω <laughs> νομίματα, νίμωναν προσώψη <laughs> Ωραία, λοιπόν Ο Μπακογιάννης <laughs> άκου... Που διαβάζει και ανάποδα <laughs> Ναι, νεξέρω, <ναι>, <laughs> λίμωνο Τι όνομα έδωσε ο Μπακογιάννης Και εδώ να πω ένα παράδειγμα Γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ξεκινήσει Είναι χρηματοδότηση μέχρι και το 60% Του συνολικού κόστους να. Και να μπορέσει κάποιος να αποκαταστήσει Όλη την πρόσωψη της πολυκατοικίας ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε Τι, ε... Το site είναι για να κάνω και λίγο διαφήμιση στο πρόγραμμα www.ktgarb.gr www.ketgarbi.tr Come Να βγω να μπω στο πρόγραμμα και τη Γαρμπή. Να δω. Τι έχει, έχει αυτό το κάτι που θέλω. <laughs> μέσα. Και αυτό, ναι. Πήγα και καλή, να σε θέλω. Μπορεί και χαμένα ναι. Και το επόμενο μετά για, για τι Μορκατικέ θα είναι το Διονύη Χινά. Α. Ναι, δεν το είπε, το φαντάζομαι εγώ. Ναι, θα είναι το πρόγραμμα www.kativegrb.gr. Μπαίνεται μέσα εκεί ναι. Και, και γίνεται πολύ καλή. Αναβάθμιση πρόσωψης <laughs> Αυτό. Είδε, είπε στα δικά σου. Ε, φάνταστα ήταν. Αλλά είδε ο Δήμαρχο τη βγήκε ε, δεν, δεν μπορεί να το πιάσει. Δεν πιάσει. Με τίποτα δεν πιάνεται ο Δήμαρχο. Δεν και... έχουμε και το ίδιο επιτελείο να σκεφτεί. Δεν είναι ε, το ίδιο. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ, ένα μυαλό, έχει μόνο καλοκαίρι. Αυτό έχει δίπλα. Και το... βλέπω τι παράγει. Βλέπω Α. και του Δημάρχου. Όντω δεν έχετε το ίδιο επιτελείο. Ε, όντως, Πραγματικά ναι. δεν υπάρχει το ίδιο επιτελείο. Ε. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει. Είναι η Ελληνοφρέα τη Πέμπτη εδώ στα Παραπολιτικά και σε λίγο Παρακαλώ πολύ τους ομιλητές μας να ετοιμάζονται και εσάς για το πιο θερμό σας παρατεταμένο χειροκρότημα. Παρακαλώ τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε, τον κύριο Γρηγόρη Ψαριανό, τον κύριο Κυριάπο Πιερακάκη, τον κύριο Μάκη Βορύδη και τον σύγγραφέα του βιβλίου «Απλά μαθήματα ρητορική κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έγινε παρουσίαση χτε. Τελικό, την team, τι ομάδα. Έγινε παρουσίαση Να μην χτες. είμαστε καλεσμένοι να δούμε. Ένα βιβλίο να θέλουμε να δούμε που παρουσιάζεται και να μα καλούνε. Εγώ ήθελα να το παρουσιάσω αυτό το βιβλίο και Εγώ είμαι οκέι okay να είμαι στο πάνελ. Μαζί με Βορύδη, με τον Άρη, με τον Μπιερακάκη. Και ο Ψαριανός Και ο Ψαριανό. Εγώ να είμαι από αυτού θα ήθελα. Όχι ναι, να το παρουσιάσω. Θα ήθελα, όχι. Από να παραμείνει να με προσφωνήσει. Ναι, α πούμε. Θα ήθελα. Χθε λοιπόν έγινε η παρουσίαση αυτού του βιβλίου του Αδόνιδο Γεωργιάδη. Εκεί ήταν όλοι αυτοί που ακούσαμε, γίνανε διάφορα, είχε και κόσμο πάρα πολύ. Θα μείνουμε λίγο στην παρουσίαση αυτή. Εκεί λοιπόν, θυμόμαστε προχθέ ο Αδόνιδο Γεωργιάδης μιλούσε τηλεφωνικά σε μια εκπομπή, νομίζω στον Παυλόπουλο, στο Open ήταν και ήταν στο πάνελ ο Γιώργος Τσίπρα, ξάδερφος yeah. Τσίπρα. Και στο τέλο τον είπε γελίο στο τηλέφωνο. Όπω ο ίδιο λέει, κλείνοντα νομίζω ότι είχε κλείσει κτλ. Αυτό λοιπόν. Ερέθησε τον Άρη. Όταν ο Ρήτορας ακούει ένα επιχείρημα το οποίο είναι ψευδέστατο και τα αναφορά προσωπικά και είναι η συνέχεια της υπόθεσης Νοβάρτης. Είναι προχθέ ο συγγραφέας, έχει απέναντί του τον ξάδελφο του Ξάγρυπνου πάνω στα βράχια του Σουνίου, ο οποίος ξάδελφος του λέει ακριβώς αυτό το επιχείρημα που υπόθηκε τώρα ότι δηλαδή σε σαν παραμύθι μου σαν τένιο είσαι τάρπαξες Αλλά σε έχουν καθαρίσει. Τι κάνει ο ρήτορα, Τον κατατροπώνει. Επιμένει ο ξάδερφος. Τι κάνει ο ρήτορα, Του λέει ένα ξεγυρισμένο είσαι γελίο και φεύγει. Είναι σωστό ή λάθο. Απαντήσω μετά. Έλα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. <Τελίως> Αν θέλετε, συνεχίζω, αλλά πάμε <Τελίως> να πάρουμε την απάντηση. <Τελίως> Θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή. Νόμιζα ότι είχα κλείσει το τηλέφωνο όταν είπα το γελίο. <Τελίως> Όλα αυτά μαζί. Τι ωραία που περνάνε, <laughs> μου αρέσει αυτέ τι βεγγέρε. Όλα αυτά. Τα, θα τα ζηλεύω, βέβαια. Γιατί ο Ρήτορα είπε γελίο. Τον έχουμε ακούσει το Ρήτορα, δηλαδή θα του σκίσω, θα του κάνω, θα του ράβω. <laughs> δηλαδή ο δημοσιογράφο μιλάει. Δηλαδή γλύφει ο Κικίλια, δεν λέω. Αλλά λέει. <laughs> τα <laughs> μιλάει λίγο για γιατί έχει γράφει το βιβλίο, ρε παιδί μου. Μα είναι κάνει μαθήματα ρητορική ο Άδωνη. Είναι ιστορικό. Εκτό και αν δεν δουλεύει. Τι ξέρω. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί ήταν και ο Βορύδη. Yeah. Ήταν και ο Μάκη λοιπόν, ο οποίο Μάκη Βορύδη. Λα πετσεκούρατα. Ω ως... σοβαρό που είναι. Na. Με ποια έννοια σοβαρό, ότι δεν μένει και στα πάνελ, δεν μένει στα τρέχοντα τη επικαιρότητα, το ιδεολογικοποιεί. Δηλαδή, λέει, εμεί έχουμε τι ιδέες μα, είμαστε δεξιά σε αυτόν τον τόπο, από τον εμφύλιο και μετά, και κερδίζουμε ή έχουμε σωστέ ιδέε, προχωράμε να, να κατατροπώσουμε τι αριστερέ ιδέε. Εκεί το πάει ο αυτή Na. την έννοια, σοβαρό, ότι έχει πάντα στόχο και βάζει κάτω και χτυπάει. Είπε λοιπόν ο Βορίδη. Εγώ θεωρώ ότι αν κερδίζουμε, αυτό θέλω να πω τελικά, γιατί εμένα με απασχολεί πολύ, το ακούω και λίγο τελευταία, ότι ξέρει το παιδί μου, εντάξει, τα λέτε ωραία. Ναι, εντάξει, τα λέμε ωραία. Αλλά <χαι> το θέμα δεν είναι ότι τα λέμε ωραία. Το θέμα είναι ότι έχουμε δίκιο. Οι ιδέε μα είναι σωστέ. <χαι> δεν είναι ότι τα λέμε ωραία. Τα λέμε και ωραία. Αλλά εν τέλει, οι ιδέε των άλλων είναι λάθο και οι ιδέε δικέ μα είναι σωστέ. Για να, το... πάλι... για να τελειώνουμε. <χαι> <χαι> <χαι> <χαι> τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε. <χαι> Είπαν ίδιοι για του εαυτού του. Εδώ είναι ο Ψαριανό που να τελειώνει. Τι θα έλεγε. Από αριστερά που προέρχεται τα κινήματα. Είναι ναι, μπράβο, αυτό ακριβώ. Έγινε από την αριστερά και λέει: Οι ιδέε μα συμφωνούν με τον Βορύδη τώρα. Τον μαζεύει τα σάλια του πικραμμένο το σακάκι. Ναι. Α. Και τον πληρώνουμε όλοι, είναι έμιστο. Ναι, Γιατί απέτυχε να εκλεγεί και είναι έμιστο και γλύφει όπω ξέρει. Ε, ο Βορύδη εδώ, καθαρό. Έχουμε δίκιο, εμεί έχουμε δίκιο, είναι σωστέ οι ιδέε μα, τέλειο, τελείω δεν το συζητάμε. Εντάξει, καθαρά τσε κουράτα, όπω είπαμε. Και τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή θέλαν και έναν αριστερό εκεί. Για ποιον θα αλλά δεν τον είχαν δει, δεν ξέρω. Α. Θα αποκτήσουμε. Επί, επειδή έχει προπηρεσία, θα αποκτήσουμε αριστερά κανονική. Δηλαδή, κανονική, ρε παιδί μου, που θα μπορούμε. Δηλαδή... Υπάρχει αυτό. Όχι, όχι <laughs> κύριε <κυρία laughs> Υπουργέ, να έχουμε και μια αριστερά <laughs> εν πάση Αλλά πήμε τα λέμε μεταξύ μα. Λοιπόν, θα, θα είναι όμω κανονική. Πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει κάποιο τι είναι η κανονική αριστερά. Ο, <laughs> ο Σύριζα, είναι. <laughs> όχι. Έτσι, τώρα, όχι. όχι. είναι η με, Παρακαλώ του δεξι, δεξιού να μην με διακόπτουν. <laughs> Συζητάμε για ένα δικό μου θέμα τώρα, έτσι. <laughs> Όταν μιλήσουμε για τη δεξιά. Να μιλήσετε εσεί. Ναι. Τώρα μιλάμε για θέματα αριστερά. <laughs> <laughs> που αφορούν τον ψαριανό. Τα θέματα αριστερά, <laughs> όπω ξέρουμε. Αυτό ακριβώ. Τι κομμοδία αυτό το πράγμα. Είναι πριν... πριν... σαν, σαν, σαν σκετσάκι των Μορτιπάιτσικων. Κανονικά για εκπομπή είναι. Και λίγο πριν είχε πει οι δικέ μα ιδέε, λέει ο Βορήδη Νικάνε, ο Βορήδη. Και λέει ναι, έχει δίκιο. Λέει ο, ο και ο Σαϊμός, τώρα δω είναι, τα, τα, αριστερά, τα μαι, θέματα μαι, αριστεράς τα και δικά. δουλεύει για τη δεξιά κυβέρνηση ε, κανονικά εντάξει. δεν δουλεύει απλά, δεν πληρώνεται για να δουλεύει το πιστεύει κανονικά, είναι μέσα και αμέσως μετά ο ψαργιανός ως αριστερός και που δεν το αφήνει τους δεξιούς να τοποθετηθούν για τα θέματα Να έχουμε και μερικά κρατούμενα να λέμε Ναι, έδωσε ένα παράδειγμα Η αριστερά σήμερα τι θα ήθελε επιτέλους, ας βγει ένας κανονικός αριστερός να πει η κανονική αριστερά στο κανονικό σήμερα τι κανονικά θέλει. Δηλαδή τι λέει ότι ας πούμε ότι ο νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Είναι λάθος. Νόμος είναι το δίκαιο. Τελεία. Είδες τι που τα λέει ένας αριστερός. Ε, ο κανονικός αριστερός. Εδώ τι λέει ο ψαριανός. Λέω ότι η φράση αυτή που υπάρχει στη μεταπολίτευση «Το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη» δεν ισχύει γιατί νόμος είναι το δίκαιο. Ναι. Ε, εννοεί... Άρα και το δίκαιο του αφεντικού έτσι πώς το λέει. Το συνέχισε το, το είπε κάπως έτσι, το αλλά το δεν, δεν έχει... Ήθελα να μείνουμε σε αυτό. Είπε και του εργοδότη μπορεί να είναι κατά καιρούς και τα λοιπά. Ε, νόμος είναι αυτό που έχει ψηφιστεί. Ναι. Από συγκεκριμένε πλειοψηφίες, οι οποίες υπηρετούν πολύ καθαρά συγκεκριμένα συμφέροντα. Οι κυβερνήσει από τη μεταπολίτευση και μετά δεν υπηρετούν λαϊκά συμφέροντα. Όποια απεργία γίνει, ο νόμο που έχουν ψηφίσει τη βγάζει παράνομη. Δεν υπάρχει νόμιμη και δίκαιη η απεργία, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Όποιο αίτημα υπάρχει για να καλυτερεύσει η ζωή, πάντα βρίσκει ματ γιατί ο νόμο που έχει ψηφιστεί από τι κυβερνήσει σοσιαλιστικέ, αριστερέ, δεξιέ, κέντρο κέντροδεξιέ, συνεργατικέ, θέλω να πω μια αριστερή ανάγνωση. Κοιτάει το πλαίσιο και πώ έχουν φτιαχτεί οι νόμοι και ποιον τα συμφέροντα εξυπηρετούν οι νόμοι. Και το σύστημα γενικότερα. Οπότε, έτσι ως απάντηση, αυτό βγήκε το νόμο στην το δίκαιο του Εργάτη. Ότι εσεί ψηφίζετε στη Βουλή με τι πλειοψηφίε, με τα εκλογικά συστήματα που έχετε, που είναι αυτά που γνωρίζουμε, και με τα συμφέροντα που υπήρχαν. Και εμεί με τον αγώνα μα θα ζήσουμε mm. με αξιοπρέπεια όσο μπορούμε και διεκδικούμε όπω μπορούμε. Ένα αριστερό, κάπω έτσι περίπου θα τα λέγε. Αλλά εδώ είναι ο Ψαριανός, που δεν έχει καμία απολύτω σχέση. Λοιπόν, χθε το θέμα ήταν ο Ρήτορα Άδωνη. Αυτό ήταν το θέμα του και κάποια στιγμή ο Άρισπορτο Σάλτεν θυμήθηκε και μα ανέφερε και εμά για κάτι που κάναμε στο Sky. Α ξεκινήσω από το λάθο. Είναι προεκλογική περίοδο 2009. Τότε λοιπόν, λέμε στον Sky, έχουμε στη μία το μεσημέρι την σατηρική εκπομπή Ελλεινοφρένεια. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, αρχίσουμε να φωνάζουμε και να κάνουμε χαβαλέ. Ποιο είναι. Πιο έτσι για όλη αυτή την πλάκα, Άδωνες Γεωργιάδης. Έρχεται ο Άδωνες Γεωργιάδης, μία το μεσημέρι, λέει, λέει, λέει, λέει. Μόλις τελειώνει η εκπομπή, στην έξοδο από το ραδιοθάλαμο, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε νικήσει. Λέει, εσύ τώρα νομίζεις ότι κέρδισες, εκατόμιδέν σε πήρε. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε συζήτηση με τον κύριο Γεωργιάδη, 2009. Λοιπόν, κάτσε να τα θυμηθούμε. <laughs> δεν, είχε <laughs> δεν είχε γίνει στην Ελληνοφρένεια. Δεν <laughs> είχε γίνει στην Ελληνοφρένεια αυτό. Ε, περίπου ήταν. Είχαμε μια εκπομπή πριν την Ελληνοφρένεια, μία ώρα. Όχι, δεν ήταν δεν είπαν... ούτα, ούτα. είχαμε καλεσμένο. Περίμενε, κάτσα να στα πω. Δευτέρα έως Πέμπτη κάναμε το καφενείο. Ναι, Εγώ με τον το, Άρη. 12 το, το με Είναι προεκλογική περίοδο. Εκλογέ γίνανε 4 Οκτώβρη του 9 που βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέω, μου τα λεφτά υπάρχουν. Ναι. Είπαμε λοιπόν εκεί κάθε Παρασκευή να μην κάνουμε τι ώρε. Ο Σκάη τα έκανε αυτό τότε. Ήτανε. Ραδιόφωνο. Ήταν ωραίο ραδιόφωνο αυτό, ήταν μια πρωτοβουλία από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 2, δεν υπήρχαν εκπομπές, όλοι μαζί μέσα, τις είχαμε ονομάσει νοπές παρασκευέ. αν θυμάσαι, ήταν ναι, ο Μπάπης ναι. Παπαδημητρίου, ο Άρης Πορτοσάλτε. Με ένα Εγώ, αλλαγές βέβαια, δεν τα συνέχεα οι ίδιοι. Κάτσε. Εγώ, εσύ, η Γκίζα, ο Πιτσιρίκος, όλοι αυτοί κάναμε μια, ένα τετράωρο ναι. προεκλογικό Ανατρεπόταν το πρόγραμμα, ω κάτι τα έκανε Αυτά τα Οι οποίοι δεν ήμασταν ταυτόχρονα. Όχι, ηλεπτή. μπαίνω βγαίναμε. Μπενοβιένα, μπαίναν, Μπαίνανε πολιτικοί, διάφορα... βγάζαμε τηλέφωνα, συνδέσει και εσύ κάποια στιγμή ω μικρότερο, ενώ είχες, ήσουν πιο μικρό. Κάναμε τέτοια. Κάπου εκεί λοιπόν βγήκε και ο Άδωνη. Όχι στην Ελληνοφρένεια. Εγώ τι έκανα πιο μικρό, δεν καταλαβαίνω. <laughs> Μπενόβγαινα και συνεχεία. Κάτι χητικά. Έτσι κάπου μικρή. Μπενόβγαινα. Τι να κάνουμε. Μέσα έξω μέσα. Και. Ήταν ο, ο Άδωνη, τον είχαμε φιλοξενήσει όντω εκεί ναι. Δεν θυμάμαι αν ήταν μόνος του Άρης ήμουνα αν ήμουν και εγώ Ο Άδωνης στην Ελληνοφρένεια έχει έρθει στη ραδιοφωνική Στο Sky μια φορά και άλλη μια φορά στο Real ναι, Τον ναι. έχουμε φιλοξενήσει τον Άδωνη Ω Ελληνοφρένεια τελευταία φορά ήταν στο Real Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια ναι. Θέλω να πω και αυτό που του είπε ο Μπάμπης μετά ότι νίκησε ο Άδωνης 100-0 Εγώ δεν θυμάμαι αν ήμουν, δεν έχει σημασία. Πολύ πιθανό να είχε νικήσει ο Άδωνη 100%. Γιατί ήταν συνεντεύξει, όχι στριμωχτικέ, ήταν σε ένα πανηγυριώτικο, χαλαρό, χαλαρό κλίμα. κλίμα γενικώς, και λίγο χαβαλέ από όλου. Ακόμα και από. από καλά, σου έτσι κι άλλω κάναμε εκπομπή, αλλά και από του άλλου που δεν κάνανε. Το 2009 το κλιμα, ο Άδωνη δεν ήταν υπουργό. Δεν ως. ήταν βουλευτή του ΛΑΟΣ τότε. Ναι, ναι. Τον αντιμετωπίζαμε σε εκείνη τη φάση ω γραφικό. Στα μέσα ενημέρωση. Τώρα είναι και υπουργό. Σοβαρό. Θα σου πω. Ah. Τώρα, αν έχει μια συνέντευξη στον Άδωνη, θα το ρωτήσει για τα καύσιμα, γιατί δεν μειώνονται οι τιμέ, θα το ρωτήσει για θέματα του Υπουργείου. Το ελληνικό, εμένα δεν είναι υπουργό. Εγώ αυτό έχω στο νου μου. Είναι αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω τώρα, είναι τελείω διαφορετικό από ότι ήταν τότε που ήταν ένα γραφικό ακροδεξιό. Ναι, το, το τηλεπολιτή μπορεί να είναι και επάγγελμα, είναι το τελευταίο. Ένα γραφικό ακρο ακροδεξιό. Με ακροδεξία στερεό. Που λέγεται πλέον ο όμω αυτό ήταν. Με, και του πλέον. Τότε όλο. και όλα τα υπόλοιπα, τα, για τα οποία ζητά και συγγνώμη Μετά. εκ των υστέρων. Οπότε έχει γίνει αυτό, αλλά δεν έχει γίνει έτσι όπω το παρουσιάζει. Και δεν είχε νικήσει ποτέ ο Άδωνη. Δεν οικάνε ποτέ σε μια συνέντευξη εννοώ. Δεν οικάει ποτέ σε μια συνέντευξη κάποιο που έχει τέτοιε απόψει και τι εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Mm. Απλά για να αντιμετωπίσει τον Άδωνη σε μια συνέντευξη. και τότε και τώρα αν έρθει πρέπει να γίνεις και εσύ ίδιος χουλιγκάνος του τύπου Αν θε να, να το αντιμετωπίσει σε επίπεδο ποιο θα νικήσει. Αλλιώ μόνο σε χαβαλέ μπορεί να το δεν γίνεται αλλιώ. Μόνο σε χαβαλέ, οπότε εγώ δεν θυμάμαι τότε να είχε κερδίσει κανένα άνδρα. Για να το πει ο Μπάμπη κάτι παραπάνω θα ξέρει. Καλά, παρόλα αυτά και ο Άρη χαλαρά τον είχε πάει. Δεν ήταν δεν ναι, δεν μα... είχε το θέμα. Χαλαρά τα πηγαίναμε γιατί όταν φέρνει και κάποιον σε συνέντευξη και είσαι οι οικοδεσπότη, δεν μπορεί να τον πλαγκώσει και στο ξύλο. Όλοι αυτοί οι παρέα τώρα είναι κυβέρνηση. Εκτό από εμά. Εκτό από εμά. Οχι παρέ που ήμασταν εμεί οι Που Εκείνο, ο ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι κυβέρνηση είτε είναι δημοσιογράφη της κυβέρνησης είτε βουλευτές της κυβέρνησης ναι, του... κάποιοι Υπουργή. που βλέπαν τον Άδωνη τότε Ά, ως κάτι καλό βρήκαν τον δρόμο βρήκανε, το ευτυχόν και εμείς του σε καλά χέρια αυτό ακριβώς, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, οπότε αυτά έχουμε μέχρι τώρα, να βάλουμε τις διαφημίσεις τη δεύτερα και εδώ είμαστε σε λίγο Λέει εδώ μια Σιριζέα Κροάτρια: Ένα μήνυμα η Μαρία και λέει: Ευτυχώ πω ΣΥΡΙΖΑ είναι δέκα μονάδε πίσω, ευτυχώ που μαζεύει ηθοποιού τι εφανίσει του Τσίπρα. Τι άλλο θα ακούσουμε. <laughs> και συνεχίζει λησάξατε η από εδώ γιατί σα έκοψε του ψήφου και από εκεί γιατί του έκοψε τη μάσα. Σιριζοτρόλ Μαρία στέλνει κατά καιρού και μα ακούει. Δεν είπαμε ότι ηθοποίη, ε, όσοι είναι ηθοποιοί όσοι πολίτε που. Καταρχά, αν ήταν ηθοποιοί θα μάλλον. Ναι. Είπαμε για πλάκα. Επειδή πήγε η κυρία και του ποχτώ κοτόπουλα, δεν δέχονται ούτε είναι τόσο στα ναι. κάγκελα και τόσο στη τσίτα και του φταίνε άλλα προφανώ. Πώ λέγαμε για πλάκα ότι είναι στημένη αυτή που είπε την κόμπρο, εσύ στον Έτσι, για πλάκα που ήταν από το πιάτο. Ή με το άλογο στον Κυριάκο, στον ποιο κάμπο. ποιο πάει στη Λάρισε. Προρχόταν ο ένα καβαλάρη και Α, του ναι, λέει Ξέρετε τον ναι. πατέρα σου κτλ. Και συνέχισε. Κόπ, κόπ, κόπ. Τα έλεγε περπατώντατό το άλογο, καλπάζοντα. Προφανώ η πολιτική. Σε κάποιο βαθμό στείνουν και κάποιο σowe <laughs> <laughs> τέτοιου τύπου μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και εμεί εδώ προφανώ θα πούμε και κάτι παραπάνω. ότι όλοι όσοι πάνε στο Twitter. Είπα παντά περίπου μου, τώρα, απολογίζει το αυτοί. Έχει πέτει λογαριασμό στο Twitter τώρα με ψεύτικο όνομα. Όχι, ονόματο. δεν είναι αυτό. Είναι, έχουν ένα πανικό. Έχουν μια ταραχή. Η Σιριζέη κυρίω. Έχουν μια ταραχή. Οφείλεται αλλού. Αλλού οφείλεται. Αλλά το βγάζουν. Σεξουαλικό πιστεύει. Όχι, όχι, όχι, Α. δεν λέω αυτό. Πολιτικό, πολιτικό. πολιτικό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Μάλιστα. Ενώ είναι χάλια τα πράγματα στην κοινωνία με αυτή την κυβέρνηση, δεν πάνε καλά στους άλλους Αυτό είναι ένα θέμα. τα δεν τα ματάκια Βρέσαι, θα, το... θα δείτε τον Αλέξη πάνω στο άλογο. Θυμάσαι, εμείς και, και το άλογο πάνω στον Αλέξη, θα και δείτε. και στα πέντε χρόνια, 4,5 του Τσίπρα, τι υλικό είχαμε. Και yeah. στα τρία τη συγκυβέρνηση Σαμαρά, τι υλικό είχαμε. Και στα δύο του Γιώργου Παπανδρέου, τι υλικό είχαμε. Και στα εφτά του Καραμαλή. Και στα 7 του Σιμίδη. και στα Στα τρία του, του Μητσοτάκη, τι Συμήρια υλικό και τι εκπομπέ βγαίνουν. Yeah. Θέλω να πω. Ε, είναι αλλού το θέμα. Ε, ο Άδωνη, λοιπόν, πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μια συνέντευξη. Yeah. Γιατί δεν είναι εύκολο αντίπαλο ο Άδωνη σε συνέντευξη. Επειδή είναι αδίστακτο. Yeah. Επειδή μιλάει πολύ και μπορεί να πει το τιδήποτε. να σου πει, τώρα είναι νύχτα. Υπάρχει, είναι αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, θέλει άλλου τύπου αντιμετώπιση και κριτική. Σήμερα το πρωί λοιπόν ήταν στα παράθυρα και μίλησε για την ΔΕΗ. Είπατε, αν δίνατε τα 3,6 δισεκατομμύρια διανονιούσατε στη ΔΕΗ, ναι. δεν θα μπορούσατε κτλ. Ασφαλώς αυτό που λέτε σίγουρα στη εσείς μπορείτε, γιατί έχετε τυπάξει υπουργός, ναι. στη δημόσια ναι, έχει υπάρξει υπουργό. ότι η ιδέα θα δώσει χρήματα του κρατικού προπολογισμού σε θα μια ξέρω, εταιρεία όμως, ενέργειας για να ασκήσεις κοινωνική πολιτική <κυκυκυκυρ> μέσω της εταιρείας αυτής με κρατικό χρήμα είναι ο ορισμός τις παραβία των κανόνων του ανταγωνισμού της Digicom Κύριε Γεωργιάδη, αν είναι το του αν το έκανες θα πλήρωνες ονομισμού. δεκαπλάσια πρόσημα Ωραία, λοιπόν, κύριε Είναι λέμε. προφανές <χ> ότι <χ> αυτό που λέτε είναι ψέματα mm -hmm. Ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. δεν είναι επιχείρημα ναι, ναι, τώρα είναι, το Αν γίνει γη σφαιρική mm -hmm. Ξαναλέω λοιπόν, για να καταλάβει ακόμα για μην του λέτε ψέματα Όχι, δεν στο δημόσιο ψέματα, ήταν το Με κρατικό χρήμα. Τα μουιο δεν είναι το θέμα και δεν είναι ασφαλή απαγόρευση. Εδώ είναι με το Σπύρντι. Εδώ είναι με το Σπύργιση. Θα σου πω. Ρωτάει και εδώ ο Μιχάλης ο Συριζός από την ελληνικά που λέει Πέσω φεγέροντα. Ποια είναι τα θέματα μα που είπα τι έχουν θέματα. Λοιπόν, είναι ο Σπρινγκι εδώ και βγαίνει για το κωμικό θέμα των καυσίμων που μα απασχολεί όλου και λέει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να, να βγει ο φόρου κατανάλωση. Και εγώ το λέω αυτό. Ναι. Και αν έβγαινε αυτό ο φόρο κατανάλωση, θα έπεφτε η τιμή πραγματικά αρκετά. Βγαίνει ο Άδωνη και λέει κάτι που ισχύει και το ξέρει ο Σπίρτζη. Άρα, αδειάζει το Σπίρτζη με τον Ότι Όσο είσαι στην Ευρώπη, δεν επιτρέπει η Ευρώπη να ευνοήσει δημόσια επιχείρηση. Θα σε πάει 3,6 αφαίρεσε. Θα σου βάλει 800 τρισεκατομμύρια πρόστιμο, ναι. γιατί δεν επιτρέπει η Ευρώπη. Ο Άδωνη εδώ το λέει στην δεδομένη στιγμή. Τα ίδια έλεγαν και πριν. Ε, κάποια χρόνια ότι είμαστε στην Ευρώπη Δεν μπορούμε το μνημόνιο, ξαναγκαστήκαμε ναι. Λοιπόν, αν θες να σοβαρός Ή μέσα στην Ευρώπη ή εκτός Ευρώπης Δηλαδή βγάζουμε το φοροκατανάλωσης Και ό,τι γίνει παιδιά Θα βγούμε από την Ευρώπη, τσακωθούμε Το θέλετε, προφανώς δεν το θέλει ο ελληνικός λαός okay. Άρα όλα τα άλλα είναι βλακίε. Που λέει και ο Σπίρτζης, που λέει και ο Άδωνης Αυτή είναι η μόνη Αλήθεια, ο μόνο δρόμο και τρόπο να λυθεί το θέμα. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδίε. Όχι και σοου προκειμένου, επικοινωνιακό, επειδή έρχονται εκλογέ κτλ. Αυτό έχουν οι Σιριζέη. Ότι κάνουν την πρόταση, και μιλάω και για τα μέλη, για το Μιχάλη και για τη Μαρία και για το, τα στελέχη. Μιλά, κάνουν την πρόταση, πάμε να, να μειώσουμε το φόρο κατανάλωση. Πιάνει τον κόσμο, και εγώ το λέω αυτό, μακάρι να μειωθεί, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί είσαι στην Ευρώπη και δεν το επιτρέπει η Ευρώπη. Για την επιλογή του ελληνικού λαού να είναι στην Ευρώπη και την ηγεσία του ελληνικού λαού. Και αποδείχθηκε και αποδεικνύεται τι θέλουμε. Θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη για να μην έχουμε φοροκατανάλωση. Εγώ αυτό λέω. Όχι μόνο να φύγουμε, θα πάρουμε και κάποιε. Θα έχω κι άλλα θέματα άμα δεν Όχι, το μόνο να φύγουμε δεν λέει τίποτα απολύτω. Θα έχει και τι πηγέ τη παραγωγή. Ναι. Εσύ θα τα ελέγχει. Δεν τα ελέγχει ένα Γιάπη. Δεν ξέρω εγώ από πού. Άρα είναι πιο πολύπλοκο Που το θέμα. Παίρνει πόνου εκατομμυρίων. Η ευκολία λοιπόν των Σιριζέων. Στη δύσκολη αυτή τη στιγμή, πραγματικά, που περνάει η κοινωνία, το δοκίμασε το 14-15, έπιασε, δεν πιάνει τώρα. Γιατί είναι ψυλιασμένο το σύστημα. Αυτό είδαμε, γιατί το είδαμε είναι, και ξέρουμε. Μα, αυτά είναι, Μιχάλη, τα θέματα. Και αυτά είναι, Μαρία, τα θέματα. Θα πάμε το τραγούδι κατευθείαν, μην βάλει τίποτα άλλο. Είναι μια ωραία εκτέλεση. ένας γνωστού τραγουδιού. Είναι η γαλάνη οι Ζουγανέλη, το λένε. Θα κλείσουμε με αυτό. Μα πάει στο, στην, μας στην άκρη του γκρεμού. Αχ, ωραία, φαν, το φαν. ακούμε, είναι ωραία εκτέλεση και με συμφωνική ορχήστρα. Σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. My God. Και ο κόσμο το κανόνισε να γλιτώνει ο